Στήγη 12 έως 16. Υποχρεώσεις τας οποίας επιβάλλει χριστιανική αγάπη. 12. Σας παρακαλούμε ενδέα αδελφοί να αναγνωρίζετε και να σέβεστε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και να είναι προϊστάμενοι σα σας κατά Χριστόν και σας συμβουλεύουν. 13. Και να τους τιμάτε με το παραπάνω εξ αγάπης για το υψηλό των έργων. Ειρηνεύετε μεταξύ σα. 14. Σας παρακαλούμε ενδέα αδελφοί Νουθετείτε τους οκνηρούς και καταστάτους, παρηγορείτε τους ολιγοκάρδους που τα χάνουν εύκολα, στηρίζετε τους ασθενείς, δεικνύετε πλατείαν καρδίαν προς όλους. 15. Προσέχετε κανείς από εσάς να μην ανταποδώσει άλλον άλλων κακών αντί κακού, αλλά πάντοτε επιδιώκετε να πράτετε το αγαθόν και αναμεταξύ σας και εις όλους, ακόμη και εις μη χριστιανούς. 16. Χαίρεται πάντοτε και ει ακόμη τους πειρασμού και τα θλίψει.